Ναι. Γεια σα! Τσιάσα! Γεια Γεια σας. Α, συγγνώμη! Κοίτα να σου πω, μόλι πήρανε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, βγάλανε και το τυράκι. Το τυράκι λέγεται Μπόμπολα. Περαστικά του. Ε, όχι, δεν τρέχει ο κόσμο, δεν τσιμπάει με αυτά. Α, δεν τσιμπάει καλά. Τσιμπάει λε, θα. <laughs> <laughs> καλά, εντάξει, το τι πει. Μη γελάτε, κύριε, σα παρακαλώ να είστε σοβαροί με την κυβέρνηση. Ε, <laughs> <laughs> δεν είστε σοβαροί, θα σα το επιβάλλω, κύριο Πανούση. <laughs> Εσύ τώρα που και η περιουσία τη Νέα Δημοκρατία, πού να πάνε στο στεγαστήρε, στο Μέγα για να του Sky. Και στο Μέγα δύσκολα είναι τα πράγματα. Πού <εδοχή> να πα. Και αυτά να κατασχεθούν. Οπότε πάρε του εσεί. Δεν έχουμε, παιδί μου, τι να πρωτοδιαδηλώσουμε. Να, να διαδηλώσουμε για να ελευθερωθεί ο Μπόμπολα. <εδοχή> να κάνουμε συναυλία για να μαζέψουμε λεφτά για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε τι να πρωτοκάνουμε πια. <Ρέδο> <Με> Αυτού <σκέβαιο> του αριστερού πια μα έχουν βγάλει στου δρόμου, πάνω που είπαμε θα Με του Χρυσαβγίδε, με το δικαστήριο, τι θα γίνει ακριβώ με αυτή τη, τη φαρσοκομωδία που πέσει στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι θα δικαστούν, θα του κάνουμε, α πούμε, και κανένα άγαλμα να μαχαιρώσουν και να σκοτώσουν κανέναν άλλον. Στο διάλογο γίνεται. Κύριε Ξανάδη, φίλε, εγώ εμπιστεύομαι τυφλά τη φλάτη δικαιοσύνη επί αριστεράς. Πιστεύω ότι έτσι νικάται ο φασισμό, φίλε, με δίκες. Έχουν πιάσει το ζουμί, την ουσία. Με δουλεύει με στα μούτρα μου Ρε φίλοι αυτοί αυτοτρολάρονται μόνοι του νομίζω έτσι. Γιατί. Πάνε καλά σαν κυβέρνηση μου φαίνεται. Βγήκε χθε ο Μάρδας. Τι να κανένα γιορτάς την 21η Απριλίου. Μόνο αυτό που δεν είπε. Το ασθενή είχαμε σε γύψο το βάλα. Μόνο αυτό δεν είπε. Είναι σε εμνή ακόμα δεν τα λένε. Μόνο τα σκέφτονται. Τι διάλο, τι επίρροη έχει αυτός ο Καμένος πια στην κυβέρνηση. Έλα την έχει κάψει πάρα πολύ τελικά αυτός. Ναι. Κομωτοριακό ταξιτζί εδώ πέρα. Κομωτοριακό ταξιτζί, όπα, καλησπέρα. Πώ πάει, πάει το μυζάμπλι? Καλά, καλά. Το αλλάζω κάθε μέρα μου, ρίκα να με σε. Χαίρομαι, χαίρομαι. Τι στρέσει για <συσκά> να αφήνει πολύ καιρό στο μαλλί, τραβάει, τραβάει, θα πέσει κάποια στιγμή. Για καλό Πάχτα, σε πήρα. Καλό Πάχτα. Τι είσαι, υπάρχουν παλιο ημερολογίτε, καθολικοί. Τι είσαι, νεο Μορμόνο, ρε. Μορμονιακό. Μορμόνο όνειρα. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε για τον Πόμπολα και δεν έχω δει ότι ειδήσεις ούτε τίποτα φίλε. Κοίταξε να πλάνα δεν είδαμε, φαντάζομαι στο Δελτίο ειδήσεων του Μέγκα θα είναι πρώτο θέμα, ε. Θα πέσει το σήμα ειδήσεων εκεί πέρα με καντήλια και ψαλμοδίε, Γαϊτάνο. Ναι. Δράμα μετά με πένθος η τρέμη, ο Ευαγγελάτο μπράτσο η τρέμη με το μαντήλι, εκεί και το βέλο το μαύρο. Το σκατά Και θα, πίσω, θα δείξουν φαντάζομαι τα πλάρα τη ε. Ελευθεριά στον αγωνιστή, Μπομπολά, δηλαδή. Ελευθεριά, ελευθεριά. Ο άδωνη και της ήδη τυπώνουν τα τους. Αυτό Παιδί μου τα έχεις δει η δάχτυλα που τ' έχει Σαν σου τζουκάκι άκοπα είναι <laughs> τα έχει δει αυτά τα πράγματα Το σκέφτησε αυτό το δάχτυλο να σε παραβιάζει Άστο; το Μα <laughs> λ***α <laughs> φαντάζομαι Λέ <φαντάζομαι, laughs> το φαντάζομαι δεν θέλω <laughs> Το λόγο σπρώκτο θα τα ράζεις κάτι έχω μπροστά <laughs> Όχι δα <laughs> <laughs> Πόντε από που το σκέφτηκα φύλεγα γάξε <laughs> με για. Αναρωτιέμαι ποιο θα πάει στη νέα Σμύρ με την Τρουβά. Αφού το κοινό του Ρουβά δεν έχει ιδέα από ελίτη και το κοινό του Θοδωράκι δεν έχουν το Ρουβά. Δηλαδή... Σιγά που ξέρετε το κοινό του Ρουβά <laughs> ότι είναι του ελίτη το άξιο νεστιχέστηκε. <laughs> <laughs> Σου λέει μπράβο, δισκάκι καινούριο Σάκι. <laughs> θα πάνε να το δούνε σαν καινούριο δίσκο του Σάκι. <laughs> που τραγουδάει, τον συνθέτει, Μίκη Θοδωράκι α πούμε. Σιγά μην ξέραν ελίτη. <laughs> ποιο είναι αυτό ο Θοδωδωράκι, ρε που θα λένε. <laughs> είναι καλύτερο από το Θεοφάνου. Μου, γιατί δεν μπορεί ο Σάκης να τραγουδήσει άξονες, Πώς δεν μπορεί, γιατί, παιδί μου μπορεί. Γιατί μπορεί ο Δαλάρας βρε που το ξεφωνίζει. Ωπα, σωστή έμεινε, παρατήρηση. Σιγά τον Νταλάρα, αν είναι τον φωνή του Βητσίου ή του καδάζιμει. Τραγουδίστρια ή μου να μου. Γιατί δεν θα μπορέσει να το πει. Θέλω να σας κακία έχετε, παιδιά. Παιδί, μια χαρά θα το πει. Ποιος έχει κακία. Εδώ το ο μίξο δουράκης, ο ίδιος έγραψε, BIRDS <sweak> Λέω, καλό είναι που θα τραγουδίσει ο Ρουβά Θεοδωράκη. Θα λειτουργήσει εκπαιδευτικά για του νεότερου, γιατί θα λειτουργήσει σαν μέτρο σύγκριση με oh. το Πυθικότσι. Oh. Μέτρο σύγκριση με το Πυθικότσι, να μα ξέρει την ερμηνεία του Πυθικότσι. Yes, Ακριβώ. Το θέμα είναι okay. θα πατά μετά στο Google και στο YouTube αξιονεϊστή και θα σου βγάζει πρώτη επιλογή Ρουβά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν πειράζει. Εγώ στην κόρη μου που για αυτό το γελίο που είχε τραγουδήσει Καζατζατζίδη που τον βάζετε και δεν θυμάμαι ποιο είναι. Ο Τσαλίκη, ο Τσαλίκη. δεύτερη φορά α, που θα έρθω είναι Το Τσαλίκης. Βάζω λοιπόν που τραγουδάει ο Τσαλίκης του καθατήρι το τραγούδι και βάζω μετά το καθατήρι και τη λέω άκουσε ποια είναι η εκτέλεση σωστή και άκουσε και ακούτε. Μαρέσει, Μα γιατί έχεις και το αντίδοτο, λες κάτσε να βάλω και το αντίδοτο να καθαρίσει λίγο το αυτή. Σωστό. Ε, έτσι και τώρα, να υπάρχει μετροσύγκριση. Δεν είναι άσχημο. Έλα, να είσαι καλά. Από τον Αποστόλη, είμαι παρακαλώ. Ακου αγοράκι μου. μου, έχω να σου μιλήσω από το Skype. Γιατί? Εμένα ενημέρωσε πρώτη και καλύτερη ότι θα φύγετε από τι και θα πάτε εκεί που είσαστε τώρα. Άλλο τώρα θέλω να το είχα πει από τότε. Καλά, το ήξερα από τότε. Άκου πράγματα. Τέλο πάντων, λοιπόν, άκου τώρα τι θέλω να σου πω, Αγόρι μου. Πες μου. Ε, η, η ανεργία μαστίζει την νεολαία μα. Τι κάνει γι' αυτό, αλλά όχι μόνο η νεολαία, αλλά και η πολίτη. Στο Βόλο, εάν δεν το ξέρει εσύ, υπάρχει μια τράπεζα. Στην οποία αυτή η τράπεζα διορίστηκε ένα δολοφόνο. Είναι η λεγόμενη Τράπεζα του Βόλου, που λέμε. Ναι, ένας δολοφόνο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός τον το διόρισε εκεί. Δεν είναι τραγικό να υπάρχει τόσο κόσμος που πεινάει και ένας δολοφόνο να βρει βουλήτσα όμορφη διευθυντή σε τράπεζα. Προφανώ αναφέρει την υπόθεση ΤΕΜΠΟ ανέρα, έτσι. Ναι, αγοράκι, αυτό. <laughs> δεν το ξέρουμε ότι έχουν στην τράπεζα που εξυπηρετούνται, ότι έχουν έναν βοδοφόλο που το δικάστηκε και καταδικάστηκε. Κατάλαβα, να μην λέμε ονόματα, το πιάσα. Εντάξει, να είσαι καλά. Νότισα και να κάθεσαι. Ο Μαξιλαροπόλεμος δεν θα γινόταν ποτέ σε δικό μου μαγαζί. Έρχονται σοβαροί άνθρωποι. Σοβαροί άνθρωποι. Το σοβαροί άνθρωποι είναι ο με το σοβαρή χρυσή αυγή, τον Δημητρίου. Yeah. Έτσι το εννοή το σοβαροί άνθρωποι, μάλλον. Εν μάλλον αυτό. Επίσης, yeah. η άλλη δήλωση. Χωρίζει μετά από 25 χρόνια ο Ποιο λένε, μωρέ? Άντα. Α, από το άντα. Από πού το άντα. Από το άντα μου στο <laughs> Μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Λέγε. Θα βάλει τον Σαμαρά να λέει τι παπαριέ του, την Κωνσταντοπούλου να λέει Η Κύριε Σαμαρά, πέρασε ο χρόνο και να το λέει και τα 27 και 30 δευτερόλεπτα και αυτά. Από πίσω το Ζουράρι να λέει Μα πήξατε τα μίζια και μετά καπάκι πάλι την Κωνσταντοπούλου να λέει Μι λέτε σεξιστικά υπονοούμενα. Από πίσω το Χοντοβαλά το Βενιζέλο να λέει Τι λε καλέ, τι λε καλέ. Και στο τέλο να βάλει τον Χατζηχρήστο τον Μπακαλόκατο που κάνει με το βατραχάκι τ Κάνω για τις μάγιες. Εγώ επειδή με τις ευφθίας τα δρυκής σχολείσματα. Σιγά τα επιπλασίατι. Θα σας πω ευθέως. Σας θα σα αρέσετε φλασμένοι. Θα σε πλαίσει και φτιάχνει, κάτσε καλά. Θα σα αρέσει να εννοείται κανεί το λέτε. Πόσο χρόνο υπολογίζετε κύριε κύριο χρειάζεται. Σα είπα τελειώνω, κύριε. Πώ. Θα σα είπα τελειώνω. Ναι, πριν από 6 λεπτά το είπατε. Μα έχουν πρίξει τα μέσα του στατοποιικού μα υποσυστήματο. Σε αυτή την αίθουσα διατυπώσει ρατσιστικέ και σεξιστικέ δεν θα ξαναγνωστούν. Κάντε καλέ. Αφού να λέει κρατώντα με στα χέρια του παλιέ φωτογραφίε. Πώ έφυγε στα 20, πήγε στη Γερμανία. Δούλευε σε εργοστάσια και κοιμότανε στα κρύα. Πώ έφτασε λαθρέα ω Αμερική. Να μείνει ένα υπόγειο μαζί με άλλου 10. Γνώρισε όλου του λαού που υπάρχουν. Εστικοί από το κοκκόν, τη Σαϊκό, την Καλλιέρη και τη Μέκα. Hello. Από το μια Ιταλίδα την Κυψέλη που παίζει ο Αθηνόδολο Κρούστατη εκεί που πάει να εισπράξει το λαβαριασμό, λέει πολλέ μαγιέ. Και να μπαίνουν εμβόλυμα από δηλώσει ή του Τσίπρα ή του Βαρουφάκη. Μα δεσμεύουν οι κανόνε Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπαρδών, δεν το πιασά αυτό. Θα του σεβαστούμε αν και διαφωνούμε. Ωραίε κουβέντε. Και θα εργαστούμε για να του αλλάξουμε, αλλά θα του σεβαστούμε. Φέρε τον έλεγχο να συμβάλλω άριστα. Το μνημόνιο τελείωσε. Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλήτ. Δεν βάλει το CD του Γιάννη του Πάρκιου Όχι ακόμα, γιατί <laughs> Του Γιάννη του Πάρκιου το CD δεν βάζετε το Σάββατο τι Έχουμε Πάρκιο, δεν το έχω δει, μπορεί <laughs> Ναι ρε, που το έψαχνε η κυρία του Γιάννη του Πάρκιου Αφιέρωση <laughs> να αυτό παίξω παίξω θα στο βάλω <laughs> ναι, ναι. ναι, γεια σας, καλημέρα σας Γεια σας, καλιά σας ε, Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα CD που βάζετε στη Real News του Πάριου Του Πάριου Ναι, ναι Του Πάριου κυρία μου, του Πάριου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 Του πάριου. Ναι, δεν ξέρω τι κάνετε. Ακούνε πάριο στην Κυφυσιά? Βεβαίω. Γιατί να μην ακούνε πάριο. Α, κρίση. κρίση. Εκεί φαίνεται η κρίση. Όλη, όλη η κρίση εκεί θα βγει. Δεν ξέρω, κύριε μου, πού βγαίνει. Γιατί είναι πιο sick, γι' αυτό γιατί. Ε, δεν, εγώ... δεν ακούω πάριο στην κηφισιά. Ναι. Δεν ακούω πάριο. Μπορεί να ακουστεί, να περνά από ένα σπίτι στην Κυφσιά και να ακούγεται απορώ με την καρδιά μου. Συγνώμη επικοινωνούμε. Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη. Που τα βάζετε από το 70 μέχρι τότε. Από το 70 δεν υπήρχε εφημερίδα με δουλεύετε. Και λοιπόν, πήρε χτε την εφημερίδα τη χώρα Τέσσερα χρόνια υπάρχει εφημερίδα. Αυτό είναι λάθο τη εφημερίδα. Δεν είναι του περιπτερά. Μπα που το ξέρετε ότι δεν ήταν ο σούφρο ο περιπτερά ο κυφισιώτη που δεν ακούει πάριο. Ακούω πάλι δεν ακούει ο κυφισιώτη. Απ' τη δραπετσόνα θα ήταν ο περιπτερά. Γι' αυτό έκλεψε το συντή. Γιατί στην κυφισιά δεν το ακούνε CD. πάριο βανδύ. Η Η εφημερίδα ήταν σφραγισμένη! Είναι από την τραπεζόνια περιπέρα! και παραγιά. Δεν υπάρχει άλλος να μιλήσω εκτό από εσά! Με μένα! Όχι! Θέλω... Βιβάλτι, ακούνε στην okay, κρυψιά. Βιβάλτι από την Ερυθέα και πέρα. Πάριο για κανέναν λόγο. Ο περιπτεράστο τσογλάρι που είναι από την Τραπετσόνα που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα. Ναι, χειρότερα. Ε, δεν επικοινωνούμε. Πώ δεν επικοινωνούμε, Άμε, αλλά θα έρθω και θα δω του διευθυντέ σα. Μην απειλείτε με απειλείτε, εμένα. Ναι, Α, δεν σα απειλώ. Με προειδοποιείτε. Γιατί δεν μπορούμε να του επικοινωνήσουμε. Λυπάμαι που σε έχονε σε τέτοια θέση. Και να μου λέει χιλιάδες ιστορίες Για υπόγειους τεκέδες, για στέκια, για λιτίες Πώς πέρασε τα χρόνια του και φύγανε τα νιάτα Πώς τα λιμάνια πέρναγε και πώ έπλυνε πιάτα Τον είδα αρκετές φορές πλατεία βικτορίας Εκεί όπου τον γνώρισα το απόγευμα μια τρίτη Στα 90 κόντευε και λόγω ευγενίας Σίγουρος είμαι πως ποτέ δεν ήτανε Θέλω να σε παρακαλέσω να μου βάλει το χαρδού βελή στην επόμενη και τον Παπαγιανόπουλο που λέει: Τα λεφτά μου, τα λεπτούδάκια μου, τα λεφτάκια μου, τα λεπτούδάκια μου. Έγινε γεια. Ο λόγο που τα βγάλατε τα χρήματα, ποιο ήταν. Α, είναι προφανέ. Τον Ιούνιο του 2012 φοβήθηκα και εγώ όπω φοβήθηκε η μισή Ελλάδα. Τα λεπτά μου, τα λεπτά μου, τα λεπτούδάκια μου. Μου. μου. Και επειδή είχα μπροστά πληρωμέ, έβγαλα κάποια χρήματα. Δεν τα έβγαλα όλα, τα περισσότερα χρήματα μου είναι στην Ελλάδα. Τα λεπτά μου, τα λεφτά μου αλλά ήθελα να έχω και κάποια χρήματα έξω εκεί που θα τα χρειαζόμουν. Αυτό διδάσκω και στους φοιτητές μου, ότι πρέπει να έχεις ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Φτάνε, φτάνε. Θα ήθελα αν γίνεται την Παρασκευή που είναι η ώρα που κάνουν παραγγελιές ένα τραγούδι το Καϊμακ των χειμερινών κολυμβητών Άλλοι έχουν τα πλούτη και άλλοι έχουν τα λεφτά Κι άλλοι στη ζωή ετούτοι έχουν μόνο το ταλκά Έχουν ταλκά, έχουν ταλκά Άλλοι δεν έχουν που να πάν και άλλοι τραβάν Chyba ktszalan, kali prawan, chyba ktszalan, kali Προηγούμενη Πέμπτη είχες βάλει τένις, νομίζω, κάτι που έλεγε, κλαίω, ε, δακρύζω, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα, πέρασαν και η δεν λέω, σε πάρω. Το βάλει την Παρασκευή και καπάκι σώπα σε κύρα Δέσποινα, άδωνη. Κάθε φορά που βλέπω ε, την εικόνα της Παναγίας, κάθε μέρα κλαίω. Η Δέσποινα ταράχτηκε. Ποια είσαι σύμωρη. Και δάκρυσαν οι εικόνε. Σώπασε κύρα Δέσποινα.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 Ένα μου βάλει αύριο την Παρασκευή ένα τραγούδι του Καζαζίδη που λέει αντίκτα μακρόνιστα, Ένα χειμώνα μαύρο, Τον άνεμο αλόνιζα, Το ρίκι μου Γιαναύρο. Και μα έλεγε το κύμα πέρα από το λάβριο, Ο λαό θα το θύμα, Θα το δείτε αύριο. Αντίκριστα Μακρόνιζα, Στον άδειο τη γένεια μου. με Pater, ma to kima, pera, poto lawri. Ola, Πάρα δύο χρόνια που έφυγε, μα εγώ δεν θα ξεχάσω. Τι ιστορίε του παππού που τον έλεγαν τάσου. Πω είχε πάντοτε μαζί φα και λίγε πάστε. Και έλεγαν για μου εδώ του μετανάστε. Ένα μέρη απάγνωστα. Σε δάφανε λίστε. Τώρα κοιτά στα μπροστά. Τα, τα εγγόνια μου